Είναι την ώρα του κινήματος, δεν πληρώνω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ε, καλή Παρασκευή και καλή χειμώνα. Ένας δύσκολος χειμώνας που έρχεται. Σήμερα θα την κάνουμε λίγο την εκπομπή. Έχουμε μια υπέροχη κυρία δίνα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Μαρία την Παπαδοφούλου, Δημήτρης Αχαρίας, Δημήτρης Κωνσάνια. Λεκάκου, ναι, με ανοίγμα τα πολύ Αυτό Εκ, είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε τα σχόλιά σας. <laughs> Ζαχαρίας Λεμίκτης Κουμάνιας Αχράς. Εκεί που σταχαρά. το πληρώνεις και με στεφάνι, <laughs> Ναι. Ε, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, ε, δύσκολη προεκλογική περίοδο. Μια συγκεκριμένη κοινωνία προσπαθεί να βρει πηξίδα και προς τα πού πρέπει να στραφεί. Εμείς απλώς κάνουμε προτάσεις χωρίς να, ποτέ να λέμε σε υποχρεωτικά σε κάνουμε τι πρέπει να κάνει. Απλώς να σας ενημερώσουμε ότι το κίνημα «Δεν πληρώνω» συνεργάζεται με τη ΛΑΕ ε, που τα μέλη της έχουν αποδειχθεί ότι έχουν μια συνέπεια πράξεων και λόγων. Ποτέ δεν ψηφίσανε μνημόνιο κανένα, ποτέ δεν κατηγορηθήκαν για σκάνδαλα, είναι χαμηλό προφίλ, έχουν μια πολιτική αριστερή πάντα αλλά αλλαϊπείων τόνων και πιστεύουμε ότι είναι μια συνεργασία που και στο κίνημα θα δώσει αλλά θα δυναμώσει και τη λέει. Για το ψωκίνημα δεν πληρώνω όπως έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές είναι πάρα πολύ δυνατό ε, στο δρόμο, όχι στα γραφεία με γραβάτες αλλά στο δρόμο, δίπλα στη λαϊκή οικογένεια, στο λαϊκό άνθρωπο στο μέσο άνθρωπο που κλείται από τα μνημόνια και πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία δυναμούσε γενικά το αντιμνημονιακό μέτωπο που πρέπει να ισχυροποιηθούν πολλές από τις εργαζές όσοι δεν θέλουμε να γίνουμε σκλάβοι, όσοι δεν θέλουμε να χάσουμε τα σκητία μας πρέπει να ισχυροποιήσουμε το αντιμνημονιακό μέτωπο Χαιρετίζουμε λοιπόν τη φιλοξενούμενη μας που μπορεί να γίνει και μόνιμη γιατί εγώ της έχω το περιβάλλον της αρέσει, την πιλάνε κάτι και Α, μπορείτε, κυρία Λεκάκου, να ακούνε... Τεστάζομαι μοναδική. Αχα, ναι. καλό είναι αυτό. στην Άξο, στην ομάδα που μας ακούει, κερατίσματα στην Επρίπολη, κερατίσματα στο κέντρο της Αθήνας και σε όσους ξέρουν και μας ακούνε. Στην Λεδογένα Μάνη. Φυσικά και στη Μάνη, έστω και μακριά, πέτρα και ίδιας Μάνη, δικοί μας άνθρωποι. Η κυρία Λεκάκου, η οποία είναι και ηγετικός θέλεγος του Δεν Πληρώνω, θα σα αναλύσει καλύτερα τι κινήσει του καθώς και την πολιτική κατάσταση. Καλησπέρα και από μένα. Κοιτάξτε, ωραία τα είπα, Δημήτρη, μ' άρεσαν. Πάντα έτσι με εμπνέει. Είναι αμφίδρομη η αντίδραση. Εμπνέει ο ένα τον άλλον. στο κίνημα δεν πληρώνω. Είμαστε μια μεγάλη πολιτική οικογένεια. Ε, κοιτάξτε να δείτε συναγωνιστέ, φίλοι. Ε, πήραμε αυτή την απόφαση να συνεργαστούμε με τη Λαϊκή Ενότητα, ένα μεγάλο μπλοκ αντιμιμονιακών προοδεστικών δημοκρατικών δυνάμων, ε, που ε, τους τελευταίους μήνες κιόλας ήταν η μόνη αντιπολίτευση, γιατί αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο, στο κόμμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Μαξίμου ε, είχε καταντήσει Καλώς. να είναι συμπολίτευση με το τους δίθεν αντιπολιτευόμενους. Δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, με το Πασόκ, με, τη, ε, με το Ποτάμι. Με το ποτάμι. Ε, οπότε ήταν μια συμπολίτευση. Φανταστείτε όλοι αυτοί, ε, οι πολιτικοί άντρες και γυναίκες, ε, αγκαλιαστήκαν στο τέλος και ψηφίσανε μνημόνια. Και εντάξει από τους προηγούμενους, το περιμέναμε, γιατί είχαν κάνει τις μεταλλάξεις τους, ορισμένοι κιόλας, Γεννήθηκαν μεταλλαγμένοι κατευθείαν όπω το Πασόκ που πρώτο αυτό το μνημόνιο που πολλοί από το Πασόκ αλλά και από την Δημοκρατία, θυμάστε τον Άδωνη, θυμάστε τον Μπάγκαλο, λέγανε ότι αν δεν υπήρχε μνημόνιο έπρεπε να το έχουμε εφεύρει. Και είμαστε ευτυχεί που έχουμε μνημόνια. Ήταν ερωτευμένοι και είναι ακόμη με τα μνημόνια. Του αρέσει, του αρέσουν τα μέτρα κατά του λαού. Παριστάνουν του σωτήρε όλοι αυτοί, αλλά του σωτήρε τη της τάξης της κοινωνικής, την οποία εκπροσωπούν. Αυτό εννοούμε ότι, ότι ήρθαμε για να σας σώσουμε, γιατί δεν είχαμε εναλλακτική λύση, που λένε τώρα τελευταία, όλοι. ο ε, μεταξύ ο παρετηθής ο, ε, Πρωθυπουργός, ε, στον οποίο και στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αναποθέσει τις αλπίδες τους οι κολασμένοι και οι φτωχοποιημένοι της χώρας, ε, πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ε, Λέει ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική τη στιγμή που έγινε μια κυβίστηση, εγώ το λέω ε, ότι είναι κυβίστηση ε, Ολυμπιακών Προδιαγραφών ε, και έγινε η μετάλλαξη τόσο γρήγορα μπορεί να γίνονται ιστορικές μεταλλάψεις Γαλαξιακές Νομίζ, Προδιαγραφές Νομίζω ότι είναι το παρελθόντος, αλλά το είδαμε και μπροστά μας Εμείς, με καλή πίστη, ε, κάναμε μια κριτική στήριξη ε, έλεγε ο Δημήτρη ε, χαρακτηριστικά ότι περιμένουμε στη γωνία να κάνουν κάποια, ε, κάποιο λίστημα. Και το λίστημα δυστυχώς δεν ήταν απλά ένα μικρό λίστημα. Ήταν η μετάλλαξη, η πολιτική, από, αντιμνημονιακές, ε, από τις αντιμνημονιακές δυνάμεις. Εξελίχθηκαν με αυτή την τεράστια κολοτούμπα σε μνημονιακές δυνάμεις. δεχόμενοι άνευ κατά τη γνώμη μας. Ε, όλα τα μέτρα, αυτά τα βάρβαρα μέτρα τα οποία φτωχοποιούν ακόμη περισσότερο αυτό το δύσμυρο λαό και είναι συνέχεια ε, των μέτρων γιατί πήραν και τους ουρές των προηγούμενων μνημόνιων δεν τελειώσαμε με τα προηγούμενα και αρχίζουμε από το καινούριο το τρίτο μνημόνιο το οποίο κατά τον παρατηθέντα Πρωθυπουργό είναι καλύτερο από τα προηγούμενα μεγα σφάλινο βέβαια αυτό, μεγα λάθος ε, και συνεχίζουμε απάθεκτοι, συνεχίζουν όλοι αυτοί σφίχτα αγκαλιασμένοι ε, την μνημονιακή πολιτική, ε, την κατάργηση ολών δημοκρατικών δικαιωμάτων, την κατάργηση της λειτουργίας της δημοκρατίας έστω και της αστικής δημοκρατίας μέσα στην ίδια τη Βουλή, είδαμε όλοι, γίναμε μάρτυρες όλοι ε, μέσα στο κα, καλό καιρό, τι ψηφιζότανε, ε, νοηριπείο με fast track, ε, πόσο εύκολα αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που μας ε, ε, προκαλούσαν ε, σκοτοδύνη τις προηγούμενες ε, τους προηγούμενους μήνες πόσο εύκολα πήραν τη σκητάλη οι δημοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ του Μαξίμου και άρχισαν να επεκτείνουν όλα αυτά, δηλαδή την κατάργηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων που είχαμε κατακτήσει και μέσα στη Βουλή και να ψηφίζουν ασύστολα τα πάντα μετά από τις προτροπές και από τις εντολές των αφεντικών που δεν είναι άλλοι παρά οι φίλοι μας μέσα στις εισαγωγικά, οι εταίροι, οι σύμμαχοί μας, οι τοκογλήφοι δεμιστές μας, γιατί είναι τοκογλήφοι αυτοί οι που απαρτίζουν το ιερατείο της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε, να δεν πέσαμε από τα σύννεφα γιατί όντως τους περιμέναμε στη γωνία, αποφασίσαμε να συμπαραταχτούμε ε, με τις αντιμνημονιακές αριστερές προορευτικές δυνάμεις, ώστε να αναχαιτήσουμε αυτή τη λέλαπα η οποία έχει σκοπό να συνεχιστεί και μετά από τις εκλογές έχουν ήδη μοιράσει ε, την εξουσία από ό,τι έχουμε δει όλοι μας ε, στην αρχή έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ του Μαξίμου ότι δεν πρόκειται να με ανακηρύξει πρώτη δύναμη δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τις μνημονιακές τις παλιές μνημονιακές γιατί έχουμε και τις νέες μνημονιακές το ξεχνάμε τους ιδίους ε, και όμως τώρα τελευταία ε, αρχίζουν να δέχονται την αρχή Κανεοβούτσες, αρχίζουν να δέχονται τη συνεργασία με ποτάμι και Πασόκ, φτάνει να μην είναι ο Βενιζέλος, να μην είναι ε, ε, άθρωπ, ο Λοβέρδος, που υποτίθεται ε, είναι πιο μισητή έτσι, στον πολύ λαό, ε, σαν να πρόκειται για πρόσωπα και όχι για ε, και βέβαια με το ποτάμι που και οι ε, το κατηγορούσαν ότι έχει αφεντικά μεγάλο εργολάβο κλπ. Και, και ότι πήγαινε τώρα στο κομισιόν και είχε δημορρυνίε κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. Ε, και σε λίγο, να είστε σίγουροι, συναγωνιστέ και φίλοι, ε, μετά τι εκλογέ, θα δημιουργηθεί και το πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο το επιθυμούν και οι δανειστέ μα, ε, που θα συμπεριλαμβάνεται πιστεύω και η Νέα Δημοκρατία μέσα. Δυστυχώ έτσι έχουν τα πράγματα, ε, δεν μα μένει τίποτε άλλο παρά να αγωνιστούμε. Εμείς δεν έχουμε υπογράψει τον μνημόνια, Εμείς δεν είμαστε κατά τον μονομερών απαντήσεων πάνω σε όλα αυτά. Και θα συνασπιστούμε και ήδη έχουμε συμφωνήσει με τις αντιμνημονιακές δυνάμεις του, της Λαϊκής Ενότητας, ώστε να μπορέ... μπορέσουμε να προχωρήσουμε τον αγώνα παραπάνω, παραπέρα. Ε, θα υπάρχουν, δηλαδή δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε καλύτερο, παρά αυτό, σπίτια μας πάντως να μας γυρίσουμε. Απαγοητευμένος δεν θα το καταφέρουνε. Ναι. Αυτό που θέλω να πω Μαρία, εγώ ο Δημήτρης ο είναι, τα λέμε κάτι Παρασκευή, είναι ότι το κίνημά μας πιστεύω ότι έκανε μια καλή κίνηση, καλή προσπάθεια. Πάνω απ' όλα είναι ότι είναι δημοκρατικό, γιατί δεν πήρε μια απόφαση η δικούσα επιτροπή και λέμε πάμε εκεί και τελειώσαμε». Κάναμε τη συνέλευσή μας, ήρθαμε σε ψηφοφορία και συμφωνήσαμε. Το ευτύχημα ήταν ότι η συγκονία ήταν 100% Δεν υπήρχε ούτε ένα μέρος που να έφερε μία αντίρρηση Παλαιότερα σε είχα πει ότι το ΣΥΡΙΖΑ κάποιος μου είχε οπείσει από εδώ πως τον βλέπεις και ο λόγος περιμένουμε στη γωνία Αυτή τη φορά δεν έφερα καμία αντίρρηση γιατί πιστεύω ότι δεν είναι, δεν είναι τα ίδια Αυτό που θέλουμε Μαρία να μας πεις εσύ Να ολοκληρώσω ότι δεν πρόκειται να χάσουμε το πρόσωπο μας και τους αγώνες μας σε τίποτα, Είναι μας. με τίποτα, είμαστε το κίνημα «Δεν πληρώνω Ινιαίο Μέτωπο», θα παραμείνουμε το κίνημα Ινιαίο Μέτωπο, θα κάνουμε τις συνδέσεις μας και τις επανασυνδέσεις του ρεύματος και του νερού, του νερού μας και θα βοηθάμε τους ανθρώπους mm. και αυτό έγινε και σήμερα Μαριέ. Για είμαστε πες μας, συνδέσα, για ναι, πες μας. Μας πήρε κάποια κυρία τηλέφωνο η οποία είχε 18 μήνες χωρίς ρεύμα, μας πήρε τηλέφωνο από κάποιον άλλον κύριο που το είχαμε συνδέσει το νερό και πήγαμε τον συναγωνιστή, το Βασίλη τον Βαρότσι και Είναι, παρα... και Είναι και παρό εδώ Είναι και παρό εδώ και είπα να το ρεύμα της και το ίδιο και χοροπίδα και πάμε και λίγοι επιτέλους και λοιπόν, δανω λοιπόν, λοιπόν, φως οι άνθρωποι. Οι αυτή, αυτή το, την αποθήκη μου, δηλαδή, την έχει και σαν ε, χώρο εργασίας. Mm -hmm. Γιατί βγάζει κάτι πατρόν και έβγαζε κάποιο mm -hmm. μελοκάματοι στις τάξεις 20 και 30 ευρώ. Mm -hmm. Εμείς σαν άνθρωποι πάλι ικανοποιηθήκαμε, αυτοί είμαστε, αυτοί, είμαστε, και είμαστε, αυτοί θα μείνουμε και αυτοί θα είμαστε. είμαστε. Αυτό που θέλω να μου πεις, Μαρία, έτσι τώρα, με τη mm -hmm. συνεργασία αυτή που κάνουμε, εμείς, Είμαστε αντιμιμονιακά όλα εμείς τα κόμματα που, που έχουμε δει σε όλα αυτά mm -hmm. τα πράγματα. Έχθησα, ακούγα μία εκπομπή, η οποία ήταν είναι κάποιος βουλευτής, δεν θυμάμαι πώς ήταν και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Μαξίμου και γύρισε ο κύριος, ο κύριος Τέλος πάντων, της Νέας Δημοκρατίας, ο Καραγκούνης, και του λέει, τι λες εσύ, εσύ λέει, ίσως τα λέει μαζί, λέει, με το κίνημα δεν πληρώνει νέο μέτωπο. Mm -hmm. Να μην πληρώνεται. Mm -hmm. Και τώρα λέει, ζητάτε να πληρώνουμε. Εμάς βέβαια, μας ικανοποιεί αυτά γιατί τέτοια υποκίνηνα που ασχολούνται μαζί μας. Είναι μεγάλη υπόθεση και μας αναφέρουνε. Λοιπόν, θέλω να πεις, Μαρία, μέσα από, το, από την αριστερή αυτή πλατφόρμα, γιατί εγώ έτσι έχω μάθει mm -hmm. να μιλώ, Τις δράσεις μας θα τις κάνουμε, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Η προσωπικότητα. Αυτό μας ερωτάω, επειδή εσείς είσαι από τα οργανωτικά μέλη του κινήματος. Έχεις φέρει μια μεγαλύτερη... Ναι, από τα ιδρυτικά σημερα. Φέρεις μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Όλη την ίδια βαρύτητα ακουγαλάμε πάνω μας. Ναι. μου, σε παρακαλώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο που μας ακούει και τα μηνύματά σας, παιδιά, μην ξεχνάτε. Τι θα Πρώτα απ' όλα αυτές τις ερωτήσεις, τις πονηρύτσικες, τις έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορές από την αρχή που ιδρύσαμε το κίνημα «Δεν πληρώνω» που στην αρχή ήταν κίνημα κατά των 2 από εκεί ξεκινήσαμε και έτσι είπε εξετάθει λόγω του ότι άρχισε η κρίση αυτή, η βαθύ οικονομική κρίση και βεβαίω δεν μπορούσαμε να μείνουμε μόνο στο κομμάτι των 2-2, εντάξει. Εκεί παλέψαμε πάρα πολύ, έτσι ανοίξαμε πολλές φορές τα 2 ε, με χιόνια και βροχές και καύσονες, ε, έχουμε διώξεις, πηγαίνουμε yeah. σε δίκαιες, όλοι οι συναγωνιστές το έχουν δει και οι άρθροι, οι άλλοι αγωνιστές οι οποίοι μας συμπαρίστανται. Λοιπόν, το έχω ακούσει πάρα πολύ. Ο πατριάρχης αυτής της ερώτησης ήταν ο ρέπας. Α, ότι δεν πληρώνουμε και ότι είμαστε τζαμπαντζίδες κλπ. Και λοιπόν. απαιδίχθησαν όλοι αυτοί τζαμπαντζίδες εσχύς του είδους, γιατί παίξανε με τα λεπτά και με τη ζωή, το ίδιο του λαού, το ίδιο του λαού. και δίθεν δεν καταλάβαιναν τι θα πει, δεν πληρώνω, κίνημα δεν πληρώνω. Δεν είχαν δει ούτε και το έργο φαίνεται, του Νταριωφώ, το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, που πρόσφατα ε, έπαιξαν και κάποια ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του Μαξίμου, του, το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Λοιπόν, τώρα τι αισθάνονται γι' αυτό δεν ξέρω πλέον, που παντέλος πάντων, ε, δεν πληρώνουμε την κρίση τους είναι, ε. τι θα πει δεν πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε μην το ακούω αυτό, γιατί το, το, το, το, το ρωτάνε σκόπιμα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ε, μακάρι το πρώτο χαράτσι που πρώτον μπήκε, θυμάστε, ε, που, έχουμε, που έχουμε και δίωξη, ε, μάλιστα αθωθήκαμε πάνω σε αυτό, στην καλή θέα, θυμάστε. Ε, το πρώτο χαράτσι λοιπόν που μπήκε, ήταν για τη ΔΕΗ, το χαράτσι της ΔΕΗ. Και λέγαμε τότε, αν δύο εκατομμύρια που θα κατέρε το χαράτσι αυτό. Ο κόσμος Καβήθηκε, γιατί τον φόβησαν πάρα πολύ, γιατί είχε κατά, κατά χιλιάδες είχε αρχίσει να μην πληρώνει. Ε, πρέπει να είναι συλλογική αυτή η προσπάθεια και αυτός αγώνος. Δεν είναι ατομικά, δεν πληρώνει κάποιος, κάποιο χαράτσι ή οτιδήποτε ή ένα εισιτήριο. Δίνουμε το παράδειγμα σε αυτό έτσι, και το παράδειγμα αυτό πρέπει να το παίρνει ο λαός, γιατί δεν υπάρχουν στρατηγοί χωρίς στρατιώτες, αν... Έχουμε την έπαρση να λεγόμαστε στρατηγία, δεν την έχουμε την έπαρση. Δεν μπορεί δηλαδή να μην ακολουθεί ο κόσμος και μερικοί, μερικοί άνθρωποι που έχουν περισσότερη συνειδητοποίηση κλπ. να κάνουν αυτό το πράγμα, αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι πολύ προχωρημένες, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές έχει συμβεί να μας καλούνε γιατί δεν πλήρωσαν εισιτήριο στο λεωφορείο, στο τρόλεο, στο μετρό κλπ. Και, και να το βρίσκουν μπροστά τους αυτό. Άρα ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Ε, για να πούνε γιατί μας φοβούνται. Αν δεν μας φοβόντουσαν, αν θυμάστε, οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι στην αρχή μας εμφάνιζαν στην τηλεόραση. Προσπαθούσαν δε, μανιοδός, να μας εμφανίσουν σαν ένα κίνημα που, ε, που ε, είναι ένα πυροτέχνημα που θα σβήσει. Γιατί έτσι πολλά κινήματα έρχονται και σβήνουν, ναι, ε, δεν μας φοβόντουσαν στην αρχή. Πολλές φορές μερικοί από αυτά τα, τους καλοφρεμμένους παπαγάλους τους, ΚΑΙ κάει κλπ. Προσπαθούσαν να μας δώσουν μια γραφική έτσι, υπόσταση, ότι είμαστε λίγο γραφικοί κλπ. Όταν βλέπανε όμως ότι είμαστε πολιτικοποιημένα όντα και συνεχίζανε τον αγώνα και μάλιστα εις βάθος και δεν περιοριστήκαμε μόνο στο ζήτημα της άρνης πληρωμής των 22, ε, τότε άρχισαν να βγάζουν τα δοντάκια τους. Δεν μας καλούσαν πουθενά, κόπηκε με το μαχαίρι η πρόσκληση, καταλάβανε ότι είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Δεν μας προσεταιρίστηκαν και μας φοβήθηκαν και μας απέκλεισαν από τα μέσα μαζικής αποβλάπωσης. Και όπως εξακολουθούν να το Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα σε παρακαλέσω να πάμε σε ένα μικρό τμήμα. Ναι, μια παρέμβαση. ναι. Για να μια παρέμβαση με κάτι που ένα από τα σχόλια του Καραμπούνη είναι σαν την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, παρασυντικά. Η Νέα Δημοκρατία παράγει παρασιτική πολιτική. Έχει φτωχοποιήσει τον κόσμο, έχει κλέψει δημόσιο χρήμα, έχει χρωστάει Χρωστά <laughs> στη ΔΕΗ, <laughs> στην, στην αγροτική της, διακάψανε <laughs> τα χρέη, <laughs> είναι μέσα στο σκάλο του χρηματιστηρίου, στο σκάλο της γήμενης, επώνυμα στελέχη, να μην αναφέρουμε τα σκάλα, στα οποία είναι εμπλεγμένη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα, θα φτάσουμε στο 2016. Μιλάμε αυτοί οι άνθρωποι, Είναι λοιπόν τίτλος τιμής για μας ότι αυτά τα παρασυντικά σχόλια γίνονται εις βάρος Για μας είναι διαφήμιση αυτό που γίνεται. Γιατί όταν κάποιος είναι παράσιτο, ανήκει σε μια παρασυντική, σε ένα παρασυντικό κόμμα που ζει παρασυντικά εις βάρος ενός ολόκληρου λαού. Αυτή είναι η δεκαετίας για το κόψιμο συντάξεων, για τη διάλυση της κοινωνικής πρόνοιας, το σκ... για το ξεπούλημα της χώρας, για τη φτωχοποίηση και, και... σκλαβοποίηση ενός ολόκληρου λαού, το να σε σχολιάζει δύσμενος είναι ένα μεγάλο παράσημο για μας. Σημαίνει ότι μας φοβούνται. Θα σας πω μόνο κάτι. Όταν ο, Μάρτι... ο Μάρτιν Γκούφερ Κίγκ συγκέντρωσε 45.000 άσεκους και φτωχούς στη Νέα Υόρκη και τους έβγαλε σε διαδήλωση, σε μια εβδομάδα τον εκτελέσ Έχουμε ακριβώς, ναι, κάνουμε τη χάρη. πολύ, κάνουμε χάρη. Είμαστε πολύ και θέλουμε πολλά, πολύ Είμαστε δεν είμαστε Αυτό θέλω να πω ότι... Εμείς δεν έχουμε εχθρό, το κεφάλαιο που είναι απέναντι, ναι. τις πολιεθνικές, τους τραπεζίτες, όλο αυτό το σκύλο και τους, βέβαια τους αγαπητούς μας μεγαλοοργολάβους. Είμαστε εχθροί, είναι στρατόπεδο. Δεν Φο... είμαστε αγκαλιά, δεν είμαστε μια χώρα που λένε ένα έθνος, μια πατρίδα. Όχι, δεν <συγνώ> υπάρχουν τάξεις. Φόβησε αυτούς που προσπαθούν να φοβήσουν την κοινωνία. Ξεκάνω <συγνώ> <Να>, από κάτι. <συγνώ> μπορούμε, τώρα, μπορούμε από τώρα για να πάμε και στο διάλογο <συγνώ> <συγνώ> για να διαβάσουμε τα μηνύματα, ή κάτι άλλο. Θα μπορούσε μια δημοκρατία να μας παίρνει τη την άκρη <συγνώ> ναι. να πάμε και την επανασύνδεση σε ένα κόμμα που το έπρεπε. Γιατί δεν έχει να πληρώσει. Ας <συγνώ> <Είτε τίποτα, συγνώ> We'll <laughs> Είστε κοντά σας, συνεχίζουμε. Ωραία και Δημήτρη, θέλω mm. να κάνω μια ερώτηση. Mm. Αυτά τα κόμματα, μια δημοκρατία και τα λοιπά, ψήφισαν mm. όλοι το όνομά έτσι δεν έκανα λάθο. Φυσικά... Για το περιεχόμενο, για το... Για το δέχεται, για το, το, και ναι, το, γιατί, το... Ναι, και και Ότι είναι το χειρότερο όνομά μου, γιατί το ψήφισαν όλοι. Κοίτα, να το κάνω. Τόση μια, και σήμερα είναι το αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, ότι μέσα από αυτά τα κόμματα έπαιξε το ρόλο τους σε ένα κομμάτι ενός σχεδίου που εξελίσσεται. Όλα τα μνημόνια έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια. Άμα δίνετε τα μνημόνια, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Οικονομικά, πολιτικά έχουν μια Είναι κατεύθυνση ελευθύ. απόλυτη. Mm. Αυτοί λοιπόν παίρνουν εντελές από το εξωτερικό, από ξένα κέντρα εξουσίας και σαν κοτσαμπάσιδες τις εφαρμόζουν πιστά. Γιατί δεν έχουν ούτε ιδεολογία, ούτε τσίπα, ούτε λογική. Είναι τυφία όργανα, εκταλαστικά. Όλα τα μνημόνια δεν υπάρχει χειρότερο και καλύτερο μνημόνιο. Όλα τα μνημόνια κοντορούν μια σειρά ενός μεγάλου ενιαίου σχεδίου και καθένας από αυτούς ψηφίζει το κομμάτι του ανάλογα με τις εντολές που παίρνει. Τώρα ότι μεταξύ τους κάποια στιγμή παίζουν αυτές τις γελίες παραστάσεις ότι τις ακόμα και μεταξύ στο Πασόλιο με τη Νέα είναι το, το σύρζα ποτάμι. του Μαξίμου, το ποτάμι, άσπι το ποτάμι, δεν το αναφέρω. Mm. Γιατί είναι τόσο ανύπαρκτο, είναι τέτοιο μόρφωμα, που όταν προσπαθείς να επιδώσεις μια ταυτότητα και μια αγκότητα, πρέπει να φτάσει στο βάθος, στον ταπεινότερο ενστίκτο Και όμως είναι το πιο γερμανόφωρο ε. Είναι αυτό. Τελείωσαν οι δεσβόλτες που κάνεις στη Γερμανία και να πήρεις Μα πει, το έχουν πει, πει, πει, πει, πει. πει εμείς, είμαστε Γερμανοί αν είμαστε εδώ την κατοχή, όλη την ποτάμι θα κάνει να με κουκούλα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καλό! Έτσι. Δεν θα γνωρίζω τους Και πρόσεχε στη συνελεύση <Καλώς> τα καρβάδια τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ποτάμι. Δεν είναι κάτι άλλο. Όλα τα μνημόνια λοιπόν είναι μια σειρά ενός σχεδίου που εξελίσσεται. Δεν υπάρχει χειρότερο καλύτερο. Έχουν ένα ενιαίο στόχο, τη σκλαβοποίηση αυτού του, αυτού του λαού. Γι' αυτό εκτός από το. Ψήφος, από την Ψήφο σας θέλουμε και δίπλα μας αγωνιστικά και ότι το κίνημα δεν πληρώνω, είναι ένα κίνημα του δρόμου. Δεν είναι ένα κίνημα είναι. της γραβάτας και του γραφείου, είναι. ούτε είναι. έχει υποσχεθεί ποτέ κάτι και δεν το έχει κάνει. Είναι ένα κίνημα του δρόμου και ποιος λοιπόν από την Ψήφο επειδή είδε ακολουθήσει μια πολύ δύσκολη εποχή, μια μαύρη εποχή, σας θέλουμε δίπλα μας δρόμο, χωρίς φόβο, μην τους τους εσείς. Ωραία. Πολύ σωστό, ε, γιατί είμαστε ότι κάνουμε κυρίως από τις δράσεις μας κρινόμεθα και όχι τόσο από τα λόγια μας. Έτσι, ναι, ναι. βγαίνει και τα λόγια είναι απαραίτητα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση, να μην βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα, ως ναι. συμπρεσιμιστές, να τα κρίνουμε ναι. μόνο από την επιφάνεια και από την όψη, ναι. από το χρώμα, από την οσμή κλπ. Αλλά μπορέπει ναι, ναι, να βλέπουμε, ναι, λέει, έχουμε τον εγκέφαλο, όλοι τον διαθέτουμε, να μπορούμε να τον ξυπνάμε και να ξυπνάμε και τα αμέρειο που ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση, η οποία είναι εύκολη σε τελευταία ανάλυση. Αυτοί την παρουσιάζουν ως κάτι δύσκολο, ως κάτι που μπορούν να το χειριστούν κάποιοι που γεννήθηκαν και θα πεθάνουν πολιτικοί, που είναι από τα διάφορα τζάκια τα γνωστά, που θέλουν να πασάρουν στο λαό και να εμποδώσει ο λαός. Κοίταξε, η πολιτική είναι μια συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων, με μια καλλιέργεια, με μια γνώση, με διπλώματα, με εντοκτορά, με οτιδήποτε. Με νουστρο από το εξωτερικό που πηγαίνουν όλοι αυτοί κλπ. Ώστε να μην μπορούν πολλές φορές να τους καταλάβει και ο λαός. Παλιά οι γιατροί μιλούσαν μια άλλη γλώσσα. Την άκρα καθαρεύουσα όπως και η νομική. Ώστε να μην μπορούν οι κατώτεροι, ο λαός, η μάζα να τους καταλαβαίνουν όπως και η εκκλησία. Γιατί να είναι, δηλαδή. να μην είναι μεταφρα... μεταφρασμένα αυτά που λένε στην εκκλησία να τα ακούει ο λαός. Έτσι δεν είναι. Είναι μεγάλη λοιπόν, ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία μην την ανοίγουμε. Λοιπόν, ε, τα μνημόνια ναι, δεν είναι τα αριστερά μνημόνια, τα δεξιά μνημόνια κλπ. Η σύψη του συστήματο, ε, του κοινωνικού αυτού συστήματος που ζούμε, ε, που έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται καπιταλιστικό σύστημα, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η σύψη, η αποσύνθεση, που ε, θα, θα θέλει μνημόνια, θα θέλει κρίσεις βέβαια, τέτοιου είδους δομικές κρίσεις, οι οποίες είδατε και στην Κίνα τώρα με το πρόσφατο παράδειγμα, εκτός από το προηγούμενο, το προηγούμενο craft που κατέρευσε η Lehman Brothers. Α, ε, ότι οι κρίσεις αυτές ε, λόγω του ότι ε, θέλουν το εύκολο και το γρήγορο κέρδος οι καπιταλιστές και ε, φτιάχνουν όλα αυτά τα τοξικά παράγωγα που μετά έρχεται το κράτος ως συμπαραστά τους να του ξελασπώσει με δημόσιο χρήμα να ξελασπώσει το ιδιωτικό τοξικό χρήμα και όλα αυτά τα βουνά των παραγόγων ε, να μολύνουν να μολύνουν τον κόσμο ο οποίος επιβαρύνεται στο να ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα να τις επιβραβεύσει το σύστημα ε, άρα είναι τα μνημόνια ένα παράγωγο, μια συνέπεια ε, που πρέπει να βλέπουμε τι ρίζες που ε, ξεκινάει η αρρώστια την αιτία της ασθένεια και να μην θεραπεύουμε απλά το αποτέλεσμα το, το σύμπτωμα που είναι ένα κακό σύμπτωμα είναι το μνημόνιο όλα αυτά τα μέτρα, τα δυσβάστακτα που θα πέσουν και πέσαν πάνω στο κεφάλι του λα τα ψέματα που μας είπαν είναι απίστευτα, δηλαδή η παρετηθή κυβέρνηση μας λέει ότι υπάρχει ένα παράλληλο πρόκλημα. Πρώτα απ' όλα ότι είναι αντιμνημονιακή λένε όλοι πριν φύγω, άκουσα τον Κανένο, εγώ είμαι λέει αντιμνημονιακός. Αν Λίψι, Λίψι. ρωτήσετε ε, το καλά, ο Σίουζα βέβαια είναι αντιμνημονιακός, θα το... απαγγιστρωθούμε, θα θυμάστε όλη τη γνωστή ρύση που κουβέλει την απαγγίστρωση στα μνημόνια, μου είχε κάνει αντίποση. Και ξανά στο προσκήνιο η απαντήστρωση, η αποδέσμευση, γιατί θα υπάρχει ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από το μνημόνιο, α πούμε αυτό το τρίτο, το οποίο θα το παλεύουμε εμεί έτσι, ώστε να εξυπηρετεί το κακό μνημόνιο. Το οποίο τι να κάνουμε κιόλας, πρέπει να το εφαρμόζουμε ανελικώς, πιστά και παρέβλητα. Το λέει μέσα το μνημόνιο. Και προσπαθεί να μας πει ότι υπάρχει κάτι άλλο, κάτι άλλα ισοδύναμα μέτρα έχουν βρει και αυτό, το κόλπο, ρυσοδυνάμων μέτρων, τα οποία βέβαια δεν μας τα αναφέρουν γιατί δεν υπάρχουν. Τα έχουν πάρει όλα τα μέτρα. Υπάρχει κάτι από τα δημοκρατικά δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις που έχουν καταρρέψει, έως, ε, το, μάμ, το, ε, έως τα κοινωνικά αγαθά τα οποία τα ιδιωτικοποιούν, φτιάξανε αυτό το υπέρ ε, τα υπέρ το καινούργιο του ξεκουλήματος, το οποίο είναι δήθεν ότι θα διευθύνεται από Έλληνες, ελληνικές αρχές, αλλά στην ουσία θα υποπτεύεται, άρα θα είναι κατευθείαν ε, ε, υποπτευόμενο από έξω, από το Ιεραπείο της Ευρώπης και μόνο, ε, για πλήρες ξεπούλημα, Βάλανε μάλιστα και στόχο του ξεπούληματος 50 δις. Το θυμάστε όλοι το παλιό το 50 δις. Λοιπόν, αυτοί θα διαφυντεύουν τα πάντα. Οπότε αυτά που μας λέει ε, ο παρετηθής Πρωθυπουργός, δυστυχώς, ε, είναι ψέματα, είναι ψέματα γιατί το, το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτά όλα δεν ανατρέπονται, είναι όλα δεραμένα. Ένα προς ένα, αν δείτε το τρίτο μνημόνιο, αφήστε τα προηγούμενα, ε, να διαβάσετε τα άρθρα του μνημονίου. Πιστεύω εμείς το δεν πληρώνω, ε, περισσότερο τα έχουν διαβάσει πολλές. Ε, θα δείτε τι ανατριχιαστικά πράγματα είναι αυτά, αν το ξέρει ο λαός τι έχουν, έχουν υπογράψει όλοι αυτοί οι τύποι, δε, δεν το είχε πέτρα στο πεζοδρόμιο, εντάξει. Θα είχαμε όλοι εκραγεί. Λοιπόν, λένε λοιπόν όλοι αυτοί ότι είναι αντιμνημονικοί μέσα τους. Απλά έχουν αναγκαστεί λόγω του ότι δεν υπήρχε άλλη λύση εναλλακτική. Ε, και υπέγραψαν τα μνημόνια, με σκοπό όμως να απαγαιστερωθούν από τα μνημόνια. Αυτό σταματάει η και του ανθρώπου, έτσι. Με αυτά όλα που <σταματάει>. λένε. Έχουν ανοίξει νέους δρόμους στην ελληνική κομμωδία. Μια χαρά, η οποία έχει κρατήσει βέβαια μια τραγωδία ει του <χ> <χ> <χ> Και μου θυμίζει, πάντα μου θυμίζει όλα αυτό, αυτέ τις που κάνουν, οι δόλοιες πίσω από τις πλάτες μας, μου θυμίζει το πλήμα του Ελίπη, αυτό που λέει ότι είναι η βαρβαρότητα που έρχεται και βλέπω να έρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από προσυμφωνιμένες συμμαχίε και υποδουλώσεις από άνομες. Και μάλιστα όχι, δεν θα είναι με τη μορφή των φούρνων του Χίτλερ αυτή τη φορά, αλλά θα είναι μια επιστημονική καθυπόταξη α πούμε του ανθρώπου και η ε, καθ' υπόταξη ε, του ανθρώπου για τον εξευτελισμό και για την ατήμωσή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έτσι, πάντα να το έχουμε αυτό στο νου, ώστε βλέποντας αυτές όλες τις συμμαχίες που γίνονται, ε, των μνημονιακών δυνάμεων ε, στην προκειμένη περίπτωση, ε, εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει, ε, γιατί το αναλύουμε, έτσι δεν είναι, με πολιτική ανάλυση, απλά πρέπει και ο να το βλέπει αυτό. Τρώει αμάς την τροφή που του δίνουν τα μέσα μαζικής αποβλάχωσης. Άρα, Εδώ... δεν μας κάνει κάτι άλλο. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε να παλέψουμε. Κατά όλο, Εδώ, να... Θέλω να πω, Μαρία, και θέλω να δώσω και στο συναγωγηστή, τον βασίλ, το βαρόξο, το εικόνα. Το... Είναι ότι, αν δεν λέει, έχεις μείνει χωρίς ρεύμα, αν δεν έχεις μείνει χωρίς νερό, αν δεν λέει, έχεις μείνει χωρίς τροφή. Όταν φτάνουμε στο σημείο να σηκωνόμαστε το πρωί και δεν έχουμε να δώσουμε ένα ευρώ να πάρει το παιδί μας στο κουβούρι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δυστυχώς ο λαός μας ζει ένα μεγάλο ποσοστό σε αυτό το πράγμα. Και κάτω και μου βγάζουν 25% συγγνώμη ΣΥΡΙΖΑ και 25% μια δημοκρατία. Το 50% του λαού μας λέει δηλαδή το 50% του λαού μας δεν υποφέρει. Δεν μπορεί δεν είναι άνεργο. Τι είναι, Τι είναι αυτό το 50% δεν το καταλαβαίνω. Κάποτε είχα πάρει και είχα μιλήσει με τον, πώς να τον κατανομάσω, τον κύριο Γεωργιάδη, κύριος τέλος πάντων, όταν ήταν μόλις παρατηρήθηκε ο υπολογιστής ε, υγείας και τον είχα ρωτήσει, του λέω, κύριε Γεωργιάδη, λέω σε μια εκπομπή, δηλαδή πολιτική, πόσο λέω ότι ψήφους είχατε πάρει, εγώ Δώ έλεγα 12.000, του λέω και, και, και ήθελες να πει στα πεις στα ψυγείατρία, είσαι θα καλά σου, βέβαια. Πρώτα για χιλιάδες λόγια λύση έξω ψηφίσεις και δεν είσαι Και θέλει να τα κλείσεις τα ψυχιατριά. Δεν είσαι καλά. Βασίλη μου, καλώς ήρθατε κοντά μας στην παρέα μας. Θέλουμε να, να τελικά, σ... Θέλουμε να ακούσουμε και σένα τις απόψεις. Ήθελα να κάνω προηγουμένως ένα σχόλιο. Ναι, να κάνεις. Και γιατί Για τη για γλώσσα της πολιτικής. Και και πράσιν, πράσιν, πράσιν, ο πράσιν, ίδιος, πράσιν. ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος ότι η γλώσσα της κατανόητη μόνο από τον κύκλο μας και δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε mm. σε να. Λοιπόν, οι δράση μας είναι, όπως γνωρίζετε, με τα ρήματα της παρσυνδέσης ρεύματος και νερού. Είναι μια πραγματικότητα σοφερή, η οποία είναι απότοπος των μνημονιακών πολιτικών. Ε, πολλοί άνθρωποι, αρκετά καθώς πρέπει οι άνθρωποι, έχουν ταπεινωθεί έχουν φτωχοποιηθεί όπω η κυρία σήμερα που της κάνατε Πανασύνδεση, η οποία ήταν και έμπορος. Όπως και εγώ. Ήταν από τη μεσαία τάξη, έχουμε τη μικρομεσαία τάξη. Ήταν από την μεσαία τάξη, είχαμε την κορμική δουλειά στις 55.000 το έτος. έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Λοιπόν, ο κόσμος είναι Είναι σε πλήρη απόγνωση ο κόσμος. Άνθρωποι μεγάλοι, σε κάποια ηλικία τέλος πάντων άνω των 50 χρόνων, που είναι μεσήλικες, είναι και δύσκολο. Όπω λένε στην αγορά εργασίας, να βρουν να κάποια εργασία. Οι νέοι δεν έχουν μέλλον, φεύγουν στο εξωτερικό. Εγώ στην λογική έχουμε 52 ετών, δεν είναι και εύκολο δηλαδή να βρω δουλειά και εργασία, όπω το επαγγελό είναι και δύσκολο τώρα. Δηλαδή. Και είχες μια καλή δουλειά πριν. Είχα μια αρκετά καλή δουλειά, μόνο αρκετά έψιλο εισόδημα, σαν να πει οξυλλοργός, είναι γνωστό ένα. Και είμαι στα 5 χρόνια που είμαι άνε ε, πολλοί συνανά αδελφοί μου του ξέρω πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι είναι στην απόλυτη εξαφλίωση οι οποίοι φυσικά στην επισκευαστική στη ζωή περάματο, είναι στην πλήρη απόγνωση στην πλήρη εξαφλίωση μέλλον δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποια προοπτική η μόνη λύση είναι να απαλλαχθεί η απαλλαγή τερμικού λαό δηλαδή από τα μημόνια της μημονιακής πολιτικής δεν υπάρχει μέλλον για αυτή τη χώρα Άρα δεν απαλλαχθούμε. Και η αποχώρηση και από την Ευρωζώνη και από την ΕΕ. Και από την ΕΕ. Αυτό χρόνο εγώ. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Μαρία. Η Μαρία είπε ότι αν ξέραμε τι έχει με ψηφίσει, θα πει να μέσω με τιμέ. περάσει όρια για του πληστηριασμού το 400 ευρώ. Όπως προσθέτεις 400 ευρώ, 301. Mm -hmm. Έρχονται λοιπόν να του πάρουν το σπίτι. Και επειδή το σπίτι. Έχουν ρίξει τις εμπορικές αξίες σε και έχει μηδενική αξία γιατί κάτι που δεν αγοράζεις, υπάρχει και προσφοράς κάτι που δεν μπορείς να το αγοράσεις, έχει μηδενική αξία. Mm. Θα έρχεται λοιπόν ο άλλος με 2.000, θα σου παίρνει το σπίτι, θα πληρώσεις 400 ευρώ και θα και 1.700 mm. και θα σου παίρνει το σπίτι. Αυτό δεν πρέπει να σας φοβήσει όμως, πρέπει να σας δυναμώσει, πρέπει να σας αξαλώσει. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει. Βαθιά παράδοση στη δικαιοσύνη και στην αλληλεγγύη. Το σήμερα δεν πληρώνει. Είναι... Στου αγώνε του δημοκρατικού. Το Σύμμαρ δεν πληρώνει. Είναι η αλληλεγγύη. Το ένδυνο μα είναι η αλληλεγγύη. Αυτό λοιπόν πρέπει όχι να σα φοβήσει. Πρέπει να φύγετε από το φόβο. Πρέπει να σα δυναμώσει. Να μην επιτρέψετε να γίνει αυτή η σκλαβοποίηση. Να αγωνιστείτε μαζί μα στο δρόμο. Ειδικά στο δρόμο. Και να μην επιτρέψουμε να μας πάρουν ούτε τα σπίτια, ούτε να διαλύσουν τις οικογένειές μας, ούτε να κάνουν τα παιδιά μας σκλάβους. Έχουν περάσει πάρα πάρα πολλά. Αν διαβάζεις το μνημόνιο που λέει τη μαρίτα και mm. περνάμε 120 εφαρμοστικούς νόμους. Και στο τέλος της χρονιάς... και έχουμε και 400 από την προηγούμενη φορά. Και και στο τέλος της χρονιάς πρέπει να βγουν άλλα 4 δις. Ήδη mm. αξίζει mm. το παραμύθι ότι υπάρχει mm. ένα έλλειμμα άλλα 4 δις mm. που δεν μπορούν να τα Και είχαμε πάλι στην ίθεση. Τώρα τον Οκτώβριο θα περάσουμε καινούργια ασφαλιστικό διότι υπάρχει μια επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει προγραμματίσει ένα ασφαλιστικό νωμητό για τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι λοιπόν που μπορούν και βγαίνουνε δύο ώρες έξω από τα ίδια των τραπεζών μπορούν να βγουν και δύο ώρες στο προσοδρόμο να πολεμήσουν. Έτσι έχουν και παράδοση, mm -hmm. έχουν και αγαθάριες... τα περήφανα και τα πια λοιπόν δεν μπορούν να φοβηθούν τίποτα. Μαζί μας στο δρόμο. Για τα μία δεκάτου θα πρέπει να προγραμματιστεί αλλά και σε Από πού θα βγουν αυτά Θα βγουνε, θα προσπαθήσουν να μας δουν. Θα προσπαθήσουν να μας δουν. Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε σ' τα μας. Μαρία, τι έχουν να μοιράσουνε. Αυτοί έχουν να τα μοιράσουν μεταξύ τους όλα. Οι απέναντι μας. Ο Κοσμάκης, αν δεν... Δεν το λέω απότιμητικά ο Κοσμάκης. Ο λαός. Ο κόσμος, ο εργαζόμενος, οι άνεργοι, οι νεολαί. Ε, αν δεν συνειδητοποιούς ήσουν τις αστήρευτες δυνάμεις που έχουν μέσα τους, ε, θα πάνε αμαχητή. Είναι ντροπή σε ένα τέτοιο λαό, ένας υπερήφανος λαός, με ιστορία αγώνων, ε, να πάει αμαχητή. Τώρα τελευταία έχει κάτσει το κίνημα. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαδηλώσεις, δεν υπάρχουν μεγάλες κινητοποίησεις κλπ. Το κίνημα, λέω, γενικά μέσα στο λαό. Εμεί και στις δύσκολε στιγμές όλο το χρόνο τον προηγούμενο αποτρέπαμε κλειστηριασμός το ξέρει όλο ο κόσμος εκτός των άλλων νερό, νερό, νερό κλπ και, και η αλληλεγγύη μας βέβαια παντού επομένως η συνειδητοποίηση αυτό που είπε ο Δημήτρη ο φόβος να καταπολεμάται ο φόβος η άγνοια, πρέπει να έχουμε γονώσει των πραγμάτων και το φρόνημα να τους εμπνέουμε αυτό το φρόνημα την ιδεολογία ώστε να έχουν μια παρόρμηση υποκοινωνική, να μην κάτω τα νούμερα, απλά τα νούμερα. Αυτά δεν οδηγούν πουθενά, ε, ώστε να εμπνέονται από ιδιώδη, ε, ο, ουμανισμό, αλτρουρισμό. Έτσι πρέπει. πρέπει και όλες με ενδυναμώνει τον πρέπει πρέπει άλλο. Δεν συγκριβάζω Γι' αυτό πρόκειται. ακριβώς έχουνε, λένε συνεχώς ψέματα. Είναι αυτό που λέει ο Πράτονας, ιαματικό ψέμα. Ο οποίος μας λέει ότι άκουσα, εντάξει, οφείλει να λέει ψέματα, για να κρατάει υπόδουλους, υπόδουλους, για mm. το λαό, ποτέ να μην δουλείω την αρρήγεια, για να νόμαζε αγματικό ψέμα. Ο <συσίλισμα> Άδωνο <άντονη> Γεωργιάδης, που είναι φανατικός έτσι την ξέρει καλύτερα τη γλώσσα του ψέμου. Ε, δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα, μα τίποτα, ούτε και το «και», <συσίλισμα> όταν μιλάνε το «και». Είναι, και είναι τόσο αγράμματοι, που δεν το λένε με αλφαγό, το λένε με ψηφο. Είναι αγράμματοι ψεύτικοι. Σωστά να μην πιστεύουν τίποτα. Έτσι, ε, το αντίθετο από αυτό που λένε. Έτσι. Είναι ψεύτικοι ε, δηλαδή. Ακόμα είναι... το DNA τους μέσα. Ε, ε, Ετώνικοι. Η ιστορία είναι ότι είναι και αγράμματοι. Μας κρύβουν επιμελώς την ιστορία μας, μας κρύβουν επιμελώς τις παραδόσεις μας, μας φέρνουν επιμελώς mm. όλη την αλήθεια. Έχουν δημιουργήσει προσπαθών να θέτουν μια εικονική πραγματικότητα δηλαδή να μας ελέγξουν. Πρέπει να αντισπάσουμε. Και αντισπάσουμε και με το λόγο μας και με την πράξη μας. Ο Γεωργιάδης είναι ένα, ένα νόητο φασιστοίες, ε, να μην τον χαρακτηρίσω ποτέ. Όχι, άλλο μου τον Κάποια άλλη και... πιο βαριά εκφράσεις. Δείχεις ότι με νάσου. Λοιπόν, το κίνημά μας στελεχώνεται από άτομα που, που έχουν ελεύθερο πνεύμα και είναι ιδιαλιστές. Λοιπόν, αυτός ο λαός έχει Μακρά παράδοση στους αγώνες, κανείς δεν τον καθυπόταξε, ούτε και τα πνευματά των καθυποτάξεων, θα φύγουν με τις κλωτσίες όλοι, κάποια στιγμή. Αυτός ο λαός έχει όμως καθυποτάξει με την κουλτούρα του. Πάρα πολύ κόσμο, όλη την υδρόγειο, mm. όλη η Ευρώπη μιλάει δηλαδή ελληνικά, όλη η Ευρώπη συγκέφτεται ελληνικά. Αυτό τους κάνει να μας μισούν, να έχουν ένα αθόνο για μας. Πάρετε το χαμπάρι ότι είμαστε ανώτεροι. Είμαστε ε, όχι άμα περιμένουμε. Μια στιγμή το πάμε να σε Όχι σαν φιλή. Σαν κουλτούρα. Ε, Έχουμε πιο προηγμένη, πιο μεγάλο ιστορικό βάθο, ε, πιο μεγάλη γνώση. Επιπλέον η πιο τρομακτικό υπόβαθρο. Και γι' αυτό γίναμε και το πρώτο πειραματόζωμα. Εκεί φυλάγαμε, στο ιστορικό μα βάθο, σε όλη την κουλτούρα. ...actually και ότι ο λαός κουλτούρα πρέπει να εξοδώνεται. Βεβαίως κάθε λαός έχει την κουλτούρα του. Ακόμη και στην εποχή της αρχαιότητας υπήρχε ο αφρικάνικος πολιτισμός, που δεν μας τον διδάσκανε στα σχολεία, ο γλώσσος, ο κινέζικος, ο και τίποτα άλλο, κάθε ο λαός έχει την κουλτούρα του, απλά πρέπει να τη βάζει στην πράξη. Δεν είναι μια αποστεωμένη κουλτούρα. Λοιπόν, λοιπόν, Έτσι, η ατζέκη του Μεξικού είναι πάρα πολύ μεγάλη κουλτούρα, πρέπει να πούμε, μεταφράζει. Ποιος. Και πρέπει να την μεταδίδεται. Σαν λαμπεδιδρομία, δηλαδή να μεταδίδεται από έναν άνθρωπο στον άλλον, η γνώση α πούμε. Δεν είναι να την έχει ο καθένας στο κεφάλι του και να την περιφέρει με έπαρση, πρέπει να την μεταδίδει στον άλλον, στον πλησίον του, στον συνάνθρωπό του. Γιατί μόνο έτσι, όταν ένας, ένας λαός ολόκληρος είναι πολιτισμένος και είναι προβληματισμένος και είναι σκεπτόμενος λαός, μπορεί να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Γιατί μιλάμε περί αυτού, περί αντιπάλων, που θέλουν να μας μετατρέψουν σε μια, την ωραία μας αυτή η χώρα, σε μια τεράστια οικονομική ζώνη, όπου εκεί πέρα θα δουλεύουν να το έχουν και άλλα τρίτο μνημόνιο. Μάλιστα, μία η επίτροπος, η επίτροπος ε, προημερών ε, το είπε καθαρά ότι στην Ελλάδα, για τις εργασιακές σχέσεις που μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, το πετύχαμε. Τίποτα δεν επετέχθη από όλα αυτά. Μερικά έχουν πάρει μια απλή αναστολή. Αν δείτε το τρίτο μνημόνιο, θα τα δείτε όλα, όχι και πεντά ευρώ, που υπερηφανεύονται γι' αυτό στα νοσοκομεία, τεστήριο, και αυτό είναι προσωρινό. Όλα είναι προσωρινά αυτά τα αμφιλεγόμενα. Λοιπόν, ε... Αυτό είναι απέναντί μας και πρέπει, προκειμένου να θέλουν να μας μετατρέψουν και την κουλτούρα μας να χτυπήσουν σε μια τεράστια έως όπου ο άνθρωπος θα λιμοκτονεί. Και είπε στην κυριολεξία αυτή ότι μπορούμε και μέχρι 16 και με 16 κολαφίες, 16 ώρες να δουλεύουμε ή να ζούμε για να δουλεύουμε για να κομμάτι Φέρνουν το λαό έτσι καθ' και έτσι φαίνεται Σκεκά. πολύ καλά το σχέδιο τους. Τους έλειπαν τα λεφτά. Πρώτα απ' όλα αυτός που πέταξε ένα σωρό ντράγκη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έκοψε τόσο χρήμα και έκανε την ποσοτική χαλάρωση όπως την είχε κάνει και η Αμερική, θα μπορούσε να δώσει πρώτα απ' όλα στο χειμώνα λαό χρήμα για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Και όμως, είδατε πόσο έσφυγε τη φιλιά όλο αυτό τον καιρό και θα συνεχίσει να της φύγει. Εστοδύνηκες που έλεγε και ο σύντροφος Βαρουχά, Βαρουφάκης ε, ώστε να μας καθυποτάξουν γιατί ένας λαός χρεωμένος πεινασμένος είναι και υποδουλωμένος και είναι χειραγωγήσιμος ο λαός αυτός αυτό είναι ο σκοπό, αυτός είναι ο σκοπός τους η χειραγώγηση όχι μόνο η δική μας αλλά και όλων των λαών γι' αυτό αρχίζουν από, τους, από τις ελληματικές οικονομίες ώστε να μπορούν να ευημερούν οι δικές τους οι οικονομίες Μ. δεν πρέπει να το δεχτούμε μα δεν μας επιτρέπουν να έχουν και παραγωγή Ακριβώς. μας αγορεύουν να έχουμε παραγωγή γιατί αυτή η χώρα έχει ένα τεράστιο εθνικό πλούτο. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα από τα μνημονιακά να αναφέρεται στο, στον εθνικό πλούτο και στην εκμετάλλευσή τους. Πολλοί το άκουσαν όλοι θέλουν να τα παραδώσουν στους ξένους. Κύριες και το θέμα των αγροτών, πηγαίνει σε αυτό που λέζει, να μην έχουμε ποτέ πρωτογενή παραγωγή. Δεν φταίει. Εμείς κάποτε που είχαμε τα αρνιά και τα κατσίκια, και υπήρχαν και στις ταινίες της ελληνικές ε, και είχαμε επάρκεια και σε αυτό και να εισάγουμε ντομάτες από την Ολλανδία και το Γαλλίο, ντροπή και, και λεμόνια από την Αργεντινή και τη Χιλή, ντροπή, ντροπή μεγάλη. Και υπάρχει κάτι άλλο που δεν το αναφέρει κανένας και το αναφέρει ο Νίκος Μπελωδιάννης στο βιβλίο του Μπούξενο mm -hmm. και πάλι στην Ελλάδα. Mm -hmm, mm -hmm. Σε κάθε δανειακή σύμβαση, οι ντόπιοι κοτσαμπάσιτες παίρνουν μίζα, αυτό πρέπει να ξέρετε, δηλαδή στα μνημόνια, mm -hmm. του, mm -hmm. στα μνημόνια που μας επιβάλλουν τώρα στις δανειακές συμβάσεις, οι ντόπιοι κοτσαμπάσινες παίρνουνε μίζα, γίνονται πλούσιοι. Γι' αυτό το μεγάλο κεφάλι έγινε πλούσιο και στην Ελλάδα. Δεν θα μιλήσει τίποτα ότι... Και θέλω ότι η του και το το Τα CDS του Ταχυδρομικού Ταμιαφτηρίου Τανοφάκη του. Η 4 You Seeν του αντρίπου Παπαντρέου αγόρασε τα Αυτά είναι η αμογή τους, γιατί από το μνημόνι, τα πράγματα είναι απλά. Και, το, και οι ολιγάρχες, πολύ εθνικές, μεγαλογρολάβες κέρδισαν στη διάρκεια της κρίσης. Φυσικά. Άρα, η κρίση αφορά το λαουτζίκο, ότι το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, έντσι δεν είναι. Αυτό που θέλω ε. να ε. πω εγώ, γιατί θα πάμε σε ένα γελίματάκι μάλι, μην κουράζουμε στους αγρότες μας. Εμείς το γνωρίζουμε βέβαια, χωρισάτρος ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Και αυτοί που είναι μέσα στο κοινοβούλιο δεν το αναφωνίζουν, δεν το λένε. Είναι ότι μέχρι το 2025 θα έχουμε ένα κοινοβούλιο, ένα υπουργό οικονομικών. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό. Φυσικά. Η νέα πανεπιστήμια τάξη είναι εδώ. Ακριβώς. Ένα κοινοβούλιο πατρίδες, θα χαθούν πολλά πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Γίνεται η Γερμανική Ευρώπη. Ακριβώς. ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε το διαλυματάκι μας ε, παντού. Συσάννα και κάνω μαζί σας Συνέδυνα. άλλα πέντε λεπτούλια. <σοφίλαινα> Καλά είναι Δημήτρη. <σοφίλαινα> ναι, Με, μαρία τι λέτε. Ναι, μια χαρά. Γιατί έχουμε <σοφίλαινα> και το... Είμαστε στο κοινωνικό γόνο. Είναι αγωνιστική περιοχή και αγωνιστική περίοδος. Τα προβλήματα της τοχής και λαϊκής οικογένειας είναι πολλά, πάρα πολλά. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας, τα ερωτήματά σας, τις απόψεις σας, την κριτική σας για να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά το κυριότερο, σας θέλουμε δίπλα μας στο δρόμο. Αυτό είναι που θα μας ικανοποιήσει. Περισσότερα από την ψήφω σας, σας θέλουμε δίπλα σας, δίπλα μας στο δρόμο. Γιατί ο πραγματικός αγώνας δίνεται δεν δίνεται, δίνεται με σεγραφεία, με παρασκήνια και γραβάτες. Δίνεται στο δρόμο. Ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος έχει προβλήματα, αυτή η απάτη που τη λένε κρίση θα ενταθεί πάρα πολύ. Θυμηθείτε, Τη σημερινή εκπομπή και θα θυμηθείτε την εκπομπή του Δεκεμβρίου. Πώς θα είναι τα πράγματα. Θα δείτε πόσο θα έχουν γυρωτερέψει. Σας θέλουμε μαζί μας στο δρόμο, δίπλα μας. Πυκνώστε τις τάξεις μας. Καυτά Τζόπλου 35, κάθε 3,8, πυκνώστε τις τάξεις μας. Ελάτε απλώς για να πείτε την άποψή μας. Είσαστε πρόσδεκτοι, καλοδεχούμενοι, να πείτε την άποψή σας. Είσαστε πρόσδεκτοι, καλοδεχούμενοι, όλοι οι αγωνιστές που παλεύουν μαζί μας, είναι ευπρόσδετοι και καλοδεχούμενοι σε ένα πολύ εύρη χώρο, αρκεί να είναι αγωνιστές και να μην θέλουν σκλαβοποίηση αντιμνημονιακή. Ελάτε μαζί μας. Μαρία, Μαρία. να, έχουμε, εσύ, τη τώρα, γνώμη, πρόβλημα, να πρόβλημα. έχουμε τη γνώμη του, ε, να την εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη του, γιατί είναι πλούτος. Δεν είμαστε στρατιωτάκια, δεν έχουμε λογοτομή κάνει. Ε, παλεύουμε για τον άνθρωπο, για μια κοινωνία που έχει κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και να ξέρουμε πάντα ότι όποιος ελεύθερο συλλογάζει, συλλογάται καλά. Έτσι, Πρόεργα Σφαιρέος. Να το Και μία ακόμη φορά ήμασταν κοντά σας. Εγώ, ο Δημήτρης Ακουμάνης σας εύχομαι καλή σκέψη, καλό όλοι. Ο Δημήτρης Ζαχαρίας, σας εύχομαι μέχρι την μέσα στο όλοι καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας γιατί σας χρειαζόμαστε όλους οι και δυνατούς. Καλό απόγευμα. Να έχουμε και να έχετε δυνάμεις ώστε να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Η Μαρία Ελεκάκου είναι. Ο Βασίλη Σοβαρότησε. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς όλους. Καλή μοίρα σας. Καλή νύχτα. I'm